Έχουμε τώρα δύο τελευταίε παρουσιάσει που έρχονται πιο κοντά και στο περιβάλλον που ζούμε, στην πόλη δηλαδή. Ε, από ό,τι ξέρω και η ομάδα ε, εδώ της Μετάβασης νιώθει ε, ε, πολύ χαρά που είναι εδώ, διότι είναι η πρώτη παρουσίαση και, και εγώ της πολύ χαρά. Ε, να πω... Ε, πριν δώσω το λόγο ότι υπάρχει ένα κίνημα, το οποίο είναι παγκόσμιο στη στιγμή, ονομάζεται κίνημα τη μετάβαση και ερευνά τρόπους που θα μπορούσε να γίνει, να γίνει κάποια αλλαγή με κατεύθυνση από ανάπτυξη στα πλαίσια τη πόλη, των πόλεων. Και δούμε το λόγο στην αμάδα. Ε, καλησπέρα. Ε, εγώ είμαι η Χρυσάνδη, η Κυριακή, ο Γιώργος, ο Άρης, ε, η Μαρία, Ιωάννα, Ιωάννα. Ιωάννα sorry. και ο Έλληνα Γιώργο που είναι εκεί πίσω. Είμαστε, είμαστε η ομάδα μετάβαση τη Ακαδημία Πλάτωνα. Είμαστε νεοσύστατη ομάδα. Μόλι το Μάρτι ξεκινήσαμε. Και με πολύ χαρά δεχτήκαμε την πρόσκληση για την απόψηνή καρδιά. Αλλά πανικοβληθήκαμε και λιγάκι, γιατί θέλαμε ξαφνικά πολλά να πούμε. Και έτσι, προκειμένου να είμαστε και μέσα στον χρόνο, τα γράψαμε. Λοιπόν, όπω είπα ξεκινήσαμε τον περσινό Μάρτι, άνθρωποι που είχαμε ακούσει άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο για την ιδέα του Transition, στα ελληνικά όρο μετάβαση, συγκεντρωθήκαμε στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτονο, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του συνεργατικού καφενείου της Ακαδημίας, για τη συγκρότηση ομάδας μετάβασης στην Αθήνα. Η ιδέα της μετάβασης ξεκίνησε στην Ιρλανδία το 2005, με κύριο στόχο να γίνει μετάβαση από μια οικονομία υψηλής ενέργειας σε μια οικονομία χαμηλής ενέργειας. Η πρώτη πόλη σε μετάβαση είναι το Τότνες. Κύριος στόχος μιας κοινότητας σε μετάβαση είναι να αναπτύξει την επίγνωση ενός βιώσιμου τρόπου ζωής, να δημιουργήσει στο κοντινό μέλλον τοπική οικολογική ανθεκτικότητα ως προς την πετρελαϊκή κρίση, την κλιματική αλλαγή και την οικονομική αστάθεια. Έτσι στηρίζεται μια πιο ευέλικτη οικονομία, η οποία βασίζεται στην τοπικοποίηση. Οπότε, λιγότερη ανάγκη για μεταφορά προϊόντων από μακριά και άρα λιγότερη χρήση πετρελαίου, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, στην ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών, στην απλότητα και την αλληλεγγύη. Στι κοινότητε τη μετάβασης βρίσκουμε ομάδε παραγωγή τροφής σε αστικού λαχανόκηπου, συνεργατικέ επιχειρήσει, ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μελών τη κοινότητα, είναι χαρακτηριστικό το ΜΟΤΟ να ξαναγίνει Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια για τροφοδότηση τη κοινότητα και γενικό επαναπροσδιορισμό των οικονομικών τη. Σήμερα, οι αρχέ τη μετάβαση έχουν εξαπλωθεί και πρωτοβουλίε μετάβαση έχουν δημιουργηθεί σε πολλέ πόλει παγκόσμια. Πάνω από 2.000 κοινότητε στον κόσμο έχουν ήδη ξεκινήσει τη μετάβαση στη νέα εποχή τη αυτάρκεια, τη βιωσιμότητα και τη ισορροπίας. Το κίνημα τη μετάβαση στηρίζεται σε κάποιε αρχέ. Αυτές είναι το θετικό όραμα, πρωταρχικό στόχο μα δεν είναι η εναντίωση στα πράγματα, αλλά κυρίω η ενίσχυση θετικών δυνατοτήτων, η ενίσχυση τη πρόσβαση των ανθρώπων σε σωστή πληροφόρηση και τη εμπιστοσύνη σε αυτού ότι μπορούν να λάβουν σωστέ αποφάσει, η συμμετοχή και η διαφάνεια, η διευκόλυνση του μοιράσματο και τη δικτύωση, η οικοδόμηση τη ανθεκτικότητας, η εσωτερική και εξωτερική μετάβαση. Και η αποκέντρωση ω προ τη λήψη αποφάσεων. Οι αρχέ αυτέ πιστεύουν ότι βρίσκουν άμεση εφαρμογή και σήμερα στην Ελλάδα τη κρίση. Από λοιπόν συμμετείχαν σε εκείνη την πρώτη συνάντηση του Μαρτίου στο Πάρκο, προέκυψε η ομάδα μετάβαση της Ακαδημίας Πλάτωνα. Στην ομάδα χρησιμοποιούμε εργαλεία και τεχνικέ συζήτησει, τα οποία διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή, την οριζόντια λειτουργία και την ανάπτυξη τη συλλογική νοημοσύνη. Ένα στοιχείο που δίνει συνοχή στην ομάδα ε, είναι ότι οι συναντήσει μα πραγματοποιούνται σε κύκλο. Στον κύκλο χρησιμοποιούμε ένα αντικείμενο, το κηρίκιο. Ο συμμετέχον που θέλει να πάρει το λόγο κρατάει το κηρίκιο για όσο χρόνο μιλά. Όταν τελειώσει, το παραδίδει στον επόμενο που θέλει να πάρει το λόγο ή το αφήνει στο κέντρο του κύκλου. Έτσι, δίνει το χρόνο σε αυτό που θέλει να μιλήσει. Να σκεφτεί ακριβώ τι θέλει να καταθέσει στην ομάδα, το κάνει απερίσπαστο μια και κανεί δεν τον διακόπτει και η συζήτηση διεξάγεται ομαλά σε κλίμα ειδήνη και συνεργασία. Ένα άλλο εργαλείο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ομάδα και για το συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των, δράσεως, των δράσεων είναι το φόρουμ. Στο οποίο γίνεται ανταλλαγή ιδεών, κρατάμε αρχείο, βιβλιοθήκη πληροφοριών και πρακτικά συναντήσεων. Τώρα θα περάσουμε λίγο στι δράσει μα. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια αρχικά χαρτογράφηση της περιοχής, ως προς την ανθρωπογεωγραφία, αλλά και στους ελεύθερου χώρους που είχαμε στην Ακαδημία Πλάτωνος. Η πρώτη μας δράση ήταν η διοργάνωση μιας συνάντησης με στόχο τη γνωριμία με τη γειτονιά, με τους κατοίκους εκεί στο πάρκο. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα λεύκομα συλλογικής μνήμης, με παλιές φωτογραφίες και ιστορίες των κατοίκων από την γειτονιά, είχαμε προετειρημαστεί, είχαμε οργανωθεί, είχαμε πούρνει αγωνία, όμως τελικά δεν ήρθε κανείς. <ΣΛΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> Τότε συνειδητοποιήσαμε ότι θα ήταν καλύτερα να επικεντρωθούμε σε πρακτικά ζητήματα που να καλύπτουν βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Περάσαμε στους ελεύθερους χώρους και έτσι, ε, ξεκινήσαμε, για να ξεκινήσουμε και μια δημιουργία κοινοτικού λαχανόκητη, ήρθαμε σε επαφές με ιδιοκτήτε ελεύθερων οικοπαίδων, Απόφηνας γείτονα μα παραχώρησε το οικόπεδό του. Το μικρό αυτό οικόπεδο ήταν γεμάτο με κοντέινες, σκουπίδια, μπάζα... ...και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, σιγά σιγά καθαρίστηκε. Επειδή το χώμα εκεί είναι για καλλιέργεια... ...αποφασίσαμε να φτιάξουμε υπεροψημένα παρτέρια με λαχανικά και αρωματικά φυτά... ...με, προ... με προοπτική να γίνει ένα σημείο συνάντηση τη γειτονιά. Ε, για το θέμα το ενεργειακό... Θα ήθελα. Δεν κρατάω χαρτί, οπότε θα είμαι λίγο. Ε, κρατάω χαρτί, αλλά δεν το θέλω. Ε, θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω 10 μήνε περίπου και να θυμηθούμε τι γινόταν στην Αθήνα με το κρύο το γενάρι και το Δεκέμβρη πέρυσι. Να θυμηθούμε το που αν μπορούσαμε να αναπτύξουμε καλά, α πούμε. Ε, βάζοντας την ενέργεια σε αστικό περιβάλλον μέσα στα πλάνα του τι θα κάνουμε τη ομάδας θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε κάνοντας ένα φωτοβολταϊκό ή ένα rocket stove που λένε και τα παιδιά από εκεί που είναι πολύ ωραία πράγματα αλλά βάλαμε κάποιες προϋποθέσεις η πρώτη προϋπόθεση είναι, να... είναι βέβαια μέσα στα πλαίσια της μετάβασης άρα... Θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε το θέμα του πετρέλαιου, δηλαδή να μην χρησιμοποιούμε πετρέλαιο. Ε, να αντιμετωπίζουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής, άρα δεν θέλαμε καύση καθόλου, ε, είτε ορυκτών καυσίμων είτε άλλων. Να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ρήπανσης, άρα πάλι δεν θέλουμε καύση. Ε, και καταλήξαμε σε ένα αντικείμενο το οποίο λέγεται ηλιακό αερόθερμο Το ηλιακό αερόθερμο τι είναι Είναι κάτι σαν τον ηλιακό θερμοσύφωνα Μόνο που αντί να ζεσταίνει νερό ζεσταίνει αέρα Παίρνουμε λοιπόν τον αέρα από το δωμάτιο ή τον παίρνουμε απ' έξω Τον βάζουμε μέσα σε ένα κουτί το οποίο είναι βαμμένο μαύρο Το ζεσταίνουμε και το ξαναστέλνουμε στο δωμάτιο Εκτός από τα πρακτικά, αυτό είναι το πηγιακό αερόθερμο σε τελική ανάπτυξη, εκτός από το ότι πληρεί τις αρχές της μετάβασης από την άποψη του πετρέλαιου, της πετρελαϊκής κρίσης κτλ, έχει και κάποια άλλα καλά το αερόθερμο, ότι είναι πολύ εύκολο στην κατασκευή. Άρα μπορεί να, γίνει, να διαδοθεί πολύ εύκολα η χρήση του και να γίνει εύκολα η κατασκευή από ανθρώπους που δεν ε, έχουν έτσι και μεγάλη οικειότητα σε σχέση με τα εργαλεία. Ε, όπως επίσης είναι και πολύ εύκολο να δημιουργηθεί από κάποιους ανθρώπους να δημιουργηθεί μια συνεργατική επιχείρηση που να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Ε, Άρα λοιπόν έχει αρκετά ζητήματα στα οποία είναι μέσα στο θέμα του τρανζίσκων και γι' αυτό το επιλέξαμε και δεν ξεκινήσαμε με κάτι άλλο σαν αρχή. Ε, αυτό ήθελα να πω για το ενεργειακό, τώρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ναι. Τώρα ως προς την τροφή, έχουμε αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα λαχανόκι από καράτσα που διοθέτουμε, διοθέτουμε, με σφόρες που προμηθευτήκαμε από τις Ριάδες και τον πυλί. Ε, φυσικά είναι από τοπικέ πρωτοβουλίε. Ε, βέβαια, επειδή υπήρχαν διάφορα προβλήματα όσον αφορά τι αστικέ τη ταράτσα και αποφασίσαμε να διαλέξουμε κατασκευέ που είναι ελαφριέ και είχαμε άκυρο στην πρώτη μα κατασκευή στο Όμω, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε κατασκευέ που πάλι θα είναι ελαφριέ, αλλά θα δοκιμάσουμε διάφορε τεχνικέ όσον αφορά την του το θα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. <coughs> και, και θα φυδεύσουμε τα πρώτα μας σπορώματα που έχουμε στη διάθεση μα. Πέρα από αυτό, μια ακόμα δράση που σκεφτόμαστε να, να συνεχίσουμε είναι η συλλογή βρόχιμου νερού έτσι ώστε να έχουμε χρήσει αυτοματοποτίσμα του συνταράτσι. <coughs> Αυτές είναι οι κυρίω συνδράσεις που έχουμε τώρα, <coughs> αλλά στις συναντήσει που βρισκόμαστε τώρα είναι, είμαστε γύρω στα 7 με δεκάτομα κάθε φορά. Όμως νομίζω ότι είναι... είμαστε εδώ οι κατάλληλοι κάθε φορά που βρισκόμαστε για να, δει, για να μπουν οι διαφασίες, έτσι, σε πορεία. Ονειρευόμαστε να προχωρήσουμε με αυτές τις καταστίσεις που έχουμε δώσει και παρουσιάσαμε σήμερα και να μεγαλώσει η ομάδα, να επεκταθεί αυτή η δέτης και να γίνει και σε άλλε γειτονιές και της Αθήνας αλλά και της χώρας γενικότερα. Yeah.